Ανακαλύψαμε ότι από το 2011 μα ανήκει ένα τμήμα του παλιού νοσοκομείου ακόμα, έξω αυτό το χειρουργείο συγκεκριμένα. Θα προσπαθήσουμε και από εκεί να, να βάλουμε μια τάξη, να το χτίσουμε και να αρχίσουμε. Και πιστεύω το όνειρο δοδικό μου και το όνειρο αρκετών ανθρώπων, πιστεύω όλων, είναι κάποια στιγμή το παλιό νοσοκομείο να αποκατασταθεί και σε συνδυασμό με την Ρωδιακή Εμπαύλη, η οποία προχθέ υπογράψαμε τη Σύμβαση Έναξη των Εργασιών, υπογράφηκε. Πέρασε παρατήρητο. Έτσι δεν φάνηκε πουθενά, αλλά υπογράφηκε η σύμβαση με τον, με τον ανάδοχο του έργου και, και προβλέπεται ένα διάστημα περίπου 18 μηνών για να παραδοθεί. Έγινε και αυτό άλλη μια ενέργεια η οποία προχωράει και πιστεύω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο τη ενοποίηση των δύο χώρων, του παλιού νοσοκομείου και τη συνοριακή επόφη, να δημιουργηθεί ένα καινούριο πνεύμα να συγκίνηται η περιοχή, του οποίου μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα και να πάψει αυτό το χάλι το οποίο επικρατεί και η και τα υπόλοιπα.